I delfini vanno a ballare sulle spiagge gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti le nuvole vanno a ballare all'orizzonte malso muy pequeño mi masate i treni vanno a ballare nei musei a pagamento o por si Burgos malso muy pequeño mi masate Προφανώ έχετε δει ή έχετε ακούσει τι ακριβώ είπε ο Γιάννη Βαρουφάκη, είναι τόσο αγαπημένο όλων μα, υπουργό. Μέσα σε δύο ώρε που κράτησε η συνέντευξη, πέρασε για άλλη μια φορά αυτό ο εφιάλτη του εξαμίνου του περσινού εξαμίνου Κάπου εδώ θα άρχιζε, από την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή 25 του μήνα, που είναι επέτειος θα άρχιζε και θα τελείωνε κάπου στον Ιούλιο αυτό το περίφημο εξάμεινο. Πολύ διδακτικό για όλου μα. Ελπίζω μάλλον να βγήκαν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Θα φανεί αν και βλέπουμε κάτι τάση προ τον Κυριάκο που έτσι απλόχερα δίνονται οι καλές ιδέες και ενέργειες. Δεν βλέπω να έχει βγει το δίδαγμα, αλλά δεν έχει σημασία, δεν μας νοιάζει αυτό. Το δίδαγμα είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης και η επανάληψη που έκανε στο εξάμεινο που πέρασε. Έχετε ακούσει τα βασικά για τις ηχογραφήσεις, για το σχέδιο X και όχι B που το λέγαμε όλοι μας. Δεν θα σταθούμε σε αυτά. Σε καμία περίπτωση, αυτά είναι η πρώτη γραμμή τη επικαιρότητα. Θα τα συζητάμε από εδώ και πέρα. Τα ξέραμε λίγο πολύ. Εμεί θα σταθούμε σε κάποια άλλα. Για παράδειγμα, η αφέλεια και η ασχετοσύνη που του διέκρινε και του διακρίνει. Αλλά να μείνουμε στο τότε. Αποδεικνύεται η αφέλεια και η ασχετοσύνη από αυτό που είπε ο Βαρουφάκη όταν πήγαινε να πολεμήσει να δώσει τη μάχη για τα δίκαια τη Ελλάδα στην Ρήγα, στο περίφημο Eurogroup τη Ρήγα, στην Λετωνία πάνω. Ο Τσίπρα, ο πρωθυπουργό τη χώρα, η Ρίγα έγινε κάπου Μάρτι, μάρτιο και στα μισά δηλαδή, είχαν και μια εμπειρία τριών μήνων. Ο πρωθυπουργό τη χώρα που μίλησε με τη Μέρκελ, του είπε ότι όλα είναι καλά να μην μασάνε γιατί είχε μιλήσει με τη Μέρκελ. Και πάει ο Βαρουφάκη εκεί, πιστεύοντα πρώτον τον Τσίπρα, δεύτερον τη Μέρκελ. Ο πρωθυπουργό ήρθε σε επαφή με εμένα και με τον κύριο Θεοχαράκη, με τον οποίο ήμασταν μαζί, που με εκπροσωπούσε στο Euro Working Group εκείνη την εποχή. Να μου πει ότι είχε μια πολύ καλή επαφή με την κυρία Μέρκελ και μου είπε θα είναι ήρεμα τα πράγματα στη Ρίγα, μην ανησυχεί, είναι μια άτυπη σύνοδο, διαδικαστική και μάλιστα μου είπε κιόλα, μην μασάτε. <σομίλια> μάλιστα μου είπε κιόλα, μην μαάτε. Και Πολύ ο Θεός το βράδυ πριν από το Eurogroup πήγα στο μπαρ σχεδόν κατά λάθος Έψαχνα ένα συνα... συνεργάτη μου Παίζει και ένα μπαρ στην όλη υπόθεση Παίζει και ένα χταπόδι και ένα αδελφίνι νομίζω κάτι Αλλά αυτά τα αφήνουμε στην άκρη Έτσι λοιπόν φεύγει να πάει να δώσει τη μάχη ο μεγάλος υπουργό. Και του λέει ο άλλο, ο μεγάλο πρωθυπουργό: Μην μα τα έχω κανονίσει με τη Μέρκελ, είναι όλα καλά, η Ρίγα θα είναι μια τυπική διαδικασία. Και πάει λοιπόν μετά το μπαρ: Έχει και ένα μπαρ, πάντα παίζει ένα μπαρ, μια δημόσια εμφάνιση, ένα ποτό κάτι. Πάει λοιπόν στο μπαρ, ψιλιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά από αυτά που του είχε πει ο Αλέξη, αλλά και την επόμενη μέρα στο περίφημο Eurogroup δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπω ο Αλέξη και η Μέρκελ του είχαν πει. Και έπεσα πάνω σε μια σημάζοξη 8-9-10 κύριο Κερέ. Ο κύριο Τόμψεν, ο κύριο Μοσκοβισή, διάφοροι. Οι οποίοι, μια χαρά ήταν εκεί, και ήμουν και διαδεθειμένο και έπαιρνα ένα ποτό μαζί του, μόνο που του είδαν να σπρίζουν με το που με είδαν. Και του λέω, χαριτολογώντα, σα έπεισα στα πράσα. Και υπήρξε μια μηχανία. Να μην σα τα πουλω εγώ, ενώ άλλε φορέ, γιατί σε προσωπικό επίπεδο οι σχέσει μα ήταν πολύ καλέ, άλλε φορέ δεν μου λέγανε να κάτσει να πει ένα ποτό, είχαν παγώσει τόσο πολύ που έφυγα. Δεν έδωσα σημασία. Την επόμενη μέρα, όταν ξεκινάει το πρωί το Eurogroup, τότε άρχισαν να μεζώνουν τα φίδια, κύριε Παπαχελά. Γιατί για πρώτη φορά μπαίνω στο Eurogroup ήταν σχεδόν άδειο. Ήταν ο κύριος Ντάζεμπλουμ, η... το Σεκρετεριάτ και, διά... και κάποιοι υπουργοί οικονομικών, αλλά όλοι οι κεντρικοί παίκτες δεν ήταν εκεί. Με το που λέει, και τώρα περνάμε στο θέμα της Ελλάδας, ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνουν όλοι μα. Συννοημένοι. Εκεί συντοποιήσατε ότι κάτι, κάτι έχει στηθεί. Ήταν εντυπωσιακό αυτό το στήσιμο ως προς την επίθεση που δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός μου είπε θα είναι ήρεμα τα πράγματα στη ρίγα, μην ανησυχείς. Εκεί συνειδητοποιήσατε ότι κάτι, κάτι έχει στηθεί. Ενώ λοιπόν του λέει ο πρωθυπουργός, έχω μιλήσει με τη Μέρκελ, Και μη Μασάτε, θα πάτε και οιθανόλα τυπικά. Πήγε στο μπαρ και είδε ότι δεν του μιλούσαν όλοι οι υπόλοιποι. Ο Τόμψεν, ο Μοσκοβισή. Δεν μιλούσαν στον Βαρουφάκη. Και ψιλιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά από αυτά που του έχει πει ο άλλο στο μη μασάτε. Και πήγε και την επόμενη και ήταν όλοι έξω. Και με το που λέει θέμα τη Ελλάδα: Ανοίγουν οι πόρτε και μπαίνουν όλοι μέσα. Πιο Χόλιγουτ, πιο Μπόλιγουτ. Όλα μαζί. Αυτά κάπω έτσι. Και τα μισά να ισχύουν από αυτά που έχει πει ο Βαρουφάκη. Γιατί βεβαίω στη δική του εκδοχή λέει και τα μισά να ισχύουν. Καταλαβαίνετε πώ έχουμε φτάσει ω εδώ. Και αυτοί ακόμα κυβερνούν πλην του Βαρουφάκη. Όλοι οι υπόλοιποι με την ίδια ακριβώ αντίληψη και σοβαρότητα πάνω απ' όλα κυβερνούν με την έγκριση πάντα του ελληνικού λαού, που ένα μεγάλο κομμάτι ακόμη ελπίζει σε αυτού. Αυτό είναι, ένα, είναι το καλύτερο όλων πέρα από τα μπαρ, τη Ρήγα και τα υπόλοιπα. Πάμε στα, στα άλλα, γιατί πριν φτάσουμε στη Ρήγα, είχαμε και το πρώτο Eurogroup τη 20η Φεβρουαρίου, το οποίο ήταν μια επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, όπω λέει ο Βαρουφάκη, η οποία όμω κράτησε μόνο τέσσερι μέρε. Ξεκάθαρα είχε. Προσυμφωνήσει με την κυρία Μέρκελ ότι θα μα δώσει αυτό που ζητούσαμε. Ένα κοινό, ένα κοινό θα είναι του Eurogroup, στο οποίο να αναγνωρίζεται. Να μην υπάρχει αναφορά στο μνημόνιο, να αναγνωρίζεται ότι θα κρυφθεί η ελληνική κυβέρνηση από ένα κατάλογο μεταρρυθμίσεων που θα είναι αποτέλεσμα και συγκερασμού. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία τη 20 Φεβρουαρίου, η οποία αναιρέθηκε τέσσερι μέρε μετά. Μια <Τι> λαττώνα σπατσόνο λαμ, <σορίλιο> Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία τη 20η Φεβρουαρίου, η οποία ανερέθηκε τέσσερι μέρε μετά. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία τη 20η Φεβρουαρίου, η οποία ανερέθηκε τέσσερι μέρε μετά. Ωραία, τι πάθαμε! Παρόλα αυτά ήταν μεγάλη επιτυχία για τέσσερι μέρε μόνο. Αναιρέθηκε μετά, βέβαια αυτοί το έλεγαν για τέσσερι μήνε μετά. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Μια επιτυχία είναι επιτυχία, ακόμη και αν είναι στιγμιαία, στιγμιαίο το αποτέλεσμά τη η επίδρασή τη. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία τεσσάρων ημερών. Η αφέλεια είναι κάτι που χαρακτηρίζει αυτή την κυβέρνηση, ακόμη και στα, στα όσα ζούμε τώρα. Το συναντάμε καθημερινά. Είναι βέβαια και το, μια ωραία διάσταση, ένα ωραίο πυλώνα τη κυβερνητική παρουσία ψυχαγωγή των ελληνικών αν. Αφήσουμε όλα τα άλλα τα μαύρα στην άκρη. Αγρότε έχουν βγει στο δρόμο, ΜΑΤ, ΜΑΤ σε αγρότε στην Κομοτηνή με αριστερή κυβέρνηση, ΜΑΤ σε εργαζόμενου συνταξού την προηγούμενη εβδομάδα και γενικότερα ετοιμάζονται να βγουν όλε οι κατηγορίε εργαζομένων μαζί πια με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν και συζηζαί μαζί, άλλο ένα παραλογισμό όλο αυτό που ζούμε. Η αφέλεια φαίνεται και από ένα άλλο από μια άλλη δήλωση αφύγηση. Στορία είναι και ο τίτλο τη εκπομπή τη του Γιάννη Βαρουφάκη πέφτει από τα σύννεφα που οι μαφιόζοι της Ευρώπης δεν τηρούν τον λόγο τους. Το είπε ο Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί περιμένει τώρα από όλο αυτό που έχει φτιαχτεί εκεί, το Σόιμπλε, το Ντάισεμπλουμ, το Ντράγκι, το Eurogroup, αυτού τους μηχανισμούς που είναι ό,τι πιο μαφιόζικο έχει φτιαχτεί ποτέ στον πλανήτη για να καθυποτάξουν λαούς και να ευνοήσουν πολύ συγκεκριμένους ομίλους και κέρδη Με τη γνωστή τάση που τα κέρδη θέλουν πάντα να αυξάνονται καταπατώντας ζωέ, αξιοπρέπειε ή αξίε ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Έτσι λοιπόν ο Βαρουφάκη έπεσε από τα σύννεφα, το είπε χτε με πολύ μεγάλη έκπληξη, όταν κατάλαβε ότι δεν τηρούν τον λόγο του. Συντοπίσα ότι η υπόσχεση του κύριου Ντράγκη ότι με το θα υπάρξει συμφωνία θα υπάρξει επαναφορά του waiver, ήταν μια υπόσχεση η οποία δεν ανταποκρίθηκε. Στην πραγματικότητα. Κύριε Παπαγελά, εγώ περίμενα από την αρχή και αρθογραφούσα γι' αυτό ότι θα υπάρξει μια μεγάλη σύγκρουση, μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Πριν να σα πω ότι ποτέ δεν περίμενα ότι θα σφίξει χέρι με κάποιον σημαντικό άνθρωπο στα ε, υψηλότερα κλιμάκια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα υπάρξει ανταπόκριση όσο αφορά τη δέσμευση πάνω σε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε. Ρίξτε μου μια σπαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε, Γιατί συγκινήθηκαμε απλά. Πρέπει ο να σας πω ότι ποτέ δεν περίμενα ότι θα σφίξεις χέρι με κάποιον σημαντικό άνθρωπο και δεν θα υπάρξει ανταπόκριση όσο αφορά τη δέσμευση πάνω σε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε. Παιδικό σταθμό στα Συριζάκια. Αυτό ακριβώ. Με έδρα, η ρόδο Αττικού 10. Μ, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και το θέμα δεν είναι αυτά. Έγιναν, έκλεισαν όπω έκλειναν. Ήρθε και ο λαό τα ενέκρινε με την ψήφο του εκεί τον Σεπτέμβρη. Αλλά με μία άλλη διάσταση και με την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τότε. Συνεχίζουν κανονικά τώρα με μνημόνια, εφαρμογή του μνημονίου, νόμου για του αγρότε, νόμου για του συνταξιούχου. Με την ίδια ψευδέστηση για το ρόλο τη Ευρώπη. Ή για το ρόλο γενικότερα του εαυτού του, γιατί εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Ευτυχώ όμω έρχεται ο Σταύρο. Στο άλλο κανάλι ήταν πήγε λίγο άπατο, με λογικό γιατί όλοι βλέπαμε βαρουφάκι και το σενάριο τη νέα ταινία του Hollywood, που σύντομα στι οθόνε μα θα έρθει. Ε, στο άλλο κανάλι ο Σταύρο έφτιαχνε αυτό που προσπαθεί να το φτιάξει εδώ και καιρό ο Κουβέλη, η Φόφη, ο Βενιζέλο και πολλοί άλλοι τη κεντροαριστερά παράταξη. Για να ισορροπήσει το πολιτικό σύστημα, είναι σαφέ ότι χρειάζονται τρει πόλοι. Τρεις δεν αρκεί μια συντηρητική παράταξη, δεν αρκεί ένα λαϊκίστικο κόμμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι στην κεντροδεξιά παράταξη που είναι σήμερα στο ποτάμι και που βεβαίω πρέπει να μετέχουν σε αυτόν τον τρίτο πόλο. Πόλ. Εμεί λοιπόν τι λέμε. Άρα, χρειάζεται τρίτο πόλο. Χρειάζεται τρίτο πόλο. Αλλά ο τρίτο πόλο δεν είναι όπω κάποιοι πιστεύουν μια συμφωνία κορυφή. Τάμι ακούμπα, στην πλάτη του <Και> άλλτα, κουάντο, λαγκού, και και Πώρα, θα από την ιστορία. Βεβαίω θα κριθεί από την ιστορία. Η ιστορία συνήθω του κρίνει όλου αυτού και έχει να κρίνει πάρα πολλού πόσο μάλλον τον τρίτο. Αλλά εγώ θέλω να διευκρινίσω πάλι το αυτό. Λοιπόν, τρίτος κόλλο χρειάζεται, συμφωνήσαμε. Όχι η Νέα Δημοκρατία. Τρίτο χρειάζεται, χρειάζεται μια μεταρρυθμιστική, εξυγχρονιστική και παστική δύναμη. Τρίτος κόλλο. Τρίτο κόλλο μπορεί να μου πει εσύ ότι είναι Πασόκ, Παύλα Διμάλ, Δεν Μουτάμι. λέω τίποτα εγώ. Δεν, δεν αυτό. αυτό. Εγώ... Για, Για... Εγώ. να μην γίνει παρεξήγηση, λοιπόν, λέω ότι η χώρα. Δεν έχει ανάγκη, ντε και καλά, από τρίτο πόλο. Έχει ανάγκη από ένα μεταρρυθμιστικό πόλο. Έτσι, ναι, υπάρχει μια μεταρρυθμιστικό από τρίτο πόλο. Πολύ ωραία. Ναι και καλά. Α, δεν γίνεται αυτό. Πασχίζουμε από τον Κουβέλη, τον μεγάλο αυτόν πολιτικό ηγέτη, Σωτήρα και αυτός, να φτιάξουμε τον τρίτο. Και έρχεται τώρα ο Σταύρος και ενώ μιλάει για τρίτο, στην πορεία της συζήτησης με τον Πρετεντέρη, πάντα που συμπάσχει για όλα αυτά. Αποφάσισαν ότι δεν θα τον λέμε τρίτο, θα είναι μεταρρυθμιστικός. Πρέπει να καθορίσουμε όμω για να ξέρουμε κι εμεί που ενδιαφερόμαστε για το τι ακριβώ θα είναι αυτό που περιγράφει τόσο ωραία ο Σταύρος Θεοδωράκη. Τρίτο ή μεταρρυθμιστικός. Ο ρόλο είναι στο εδώ και στο εξή. Λέμε είναι, λοιπόν. Όχι, δεν είναι αυτό λέτε, το λέτε για το 4%. Παρασίες. Και σα λέω ότι το 4% έχει και μια αρμηνία σε σχέση με τι δυνάμει που σε στηρίζουν. Και η αίσθησή μου είναι ότι πεθάναμε. Chiaro qui si fa festa, ma la gente depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Che iasti si muoiono tutti pezze andate. Che è la gioia il lobo mas? Rompalo che cade d'un tubo che scoppia in quella boccia sacca a chi sgobba e chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingomba la tomba. Viene a ballare compare nei campi di potami pomodori. Tropotami tegioni, potami del boreallo, si stendevi chitalipà. Σταύρο, αυτά τα ωραία. Λέει εδώ Διονύση, ένα φίλο ακροατή. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ απαλλάσσεται λόγω βλακεία. Θύμνιο, δεν μα τα λε καλά. Διονύση, είπα εγώ αυτό, καταρχήν δεν απαλλάσσεται. Με τίποτα. Έχει ιστορικέ ευθύνε τεράστιε. Έχει εγκληματίσει. Είναι ηθικό αυτούργο εγκλημάτων που διαπράττονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, και για πολλού λόγου σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσεται. Οι ευθύνε του ΔΕ για την κοροϊδία του ελληνικού λαού είναι τεράστιε και κατά τη γνώμη μεγαλύτερε και από του Σαμαρά και από το Παπανδρέου γιατί οι άλλοι το είχαν στην ταμπέλα τους ερχόμαστε να κοροϊδέψουμε αυτοί ήρθανε για να μας απαλλάξουν από τους άλλους που μας κοροϊδέψαν και έκαναν τα ακριβώς αντίθετα με ερασιτεχνικό τρόπο αυτό είναι το θέμα εδώ από το βαρουφάκι της διηγήση και από το εξάμεινο το περσινό έτσι όπως τα θυμόμαστε όλοι βγαίνει αυτό ότι ήταν εντελώς αν, ανέτοιμοι ακόμη και για να κοροϊδέψουν σωστά αυτό είναι το θέμα εδώ ερασιτέχ Και που υποτίθεται, εμεί θυμάμαι από την αρχή τότε να το λέμε: Ότι δεν πα σε αυτό το λάκκο των λιονταριών που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι για καλό των λαών, επιμένω. Δεν πα με σφεντών απέναντι στα λιοντάρια, πα προετοιμασμένο. Ή δεν πα καθόλου, αν ξέρει ότι δεν θα κερδίσει τον πόλεμο. Όλα τα άλλα είναι περί Δεν απαλλάσσεται σε καμία περίπτωση και πολύ παραπάνω λόγω βλαϊκία. Συνειδητά κάνανε και η ασχετοσύνη του και η κοροϊδία Συνιδιτή ήταν. Απλά ο ξεχυλίζει από παντού. Αυτό δεν μπορούν να το διορθώσουν και νομίζω ακόμη και τώρα ξεχυλίζει από παντού. Ο ερασιτεχνισμό δες γραμματέα Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, πώ απάντησε, πώ λειτουργεί, πώ σκέφτονται, πώ συμπεριφέρονται, τι λένε σε σχέση με τι κινητοποιήσει εργατικέ, αγροτικέ, από όπου και να το πιάσει το θέμα. Πάμε για παράδειγμα, Βαρουφάκη, για, για το πρόγραμμα, το περίφημο που ακόμη μα ζαλίζουν, τη Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε όμω το, το Σεπτέμβριο, πριν από τι εκλογέ, όπου ο κύριος Τσίπε εξαγγέλει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, το περίφημο πρόγραμμα, όπου εσεί είστε τελείω αντίθετο. Έτσι, είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι εκείνη την περίοδο να έχετε κάποια πολύ ανοιχτή διαφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αλήθεια. Και ήταν κάτι το οποίο με είχε ανησυχήσει. Γιατί ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι θα αναλάβω ένα σημαντικό μέρο τη διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ σχηματίσει κυβέρνηση, και είχα θέσει ω όρο την άμεση εμπλοκή μου στην εκπώνηση τη οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, το έμαθα από τι εφημερίδε. Ήμουνα στι ΗΠΑ που δίδασκα στο Τέξα και όταν το διάβασα αμέσως συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχεία μεταξύ μιας δηλεολογισμένης πολιτικής διαπραγμάτευσης και αυτού του προγράμματος. Υπήρχαν ανακρίβειες μέσα, υπήρχαν λαϊκισμοί. Like Παρόλο ότι οι γενικές γραμμές με κάλυπταν. Αλλά ότι θα πάρει δισεκατομμύρια, κάποια δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να τα ρίξει στην ανάπτυξη ή για να καλύψεις τα κόκκινα δάνεια α, χωρίς διαπραγμάτευση αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν έστηκε στη βάση των κανονισμών και των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ναι. Αυτό τελικά αποδείκθηκε ότι ήταν σωστό, βεβαίω δεν το λέει τότε. Γιατί όσοι Υπουργό οικονομικών δεν έλεγε ότι αυτέ τι αρλούμπε που λέει ότι ύπρα και όλοι οι υπόλοιποι για τα λεφτά του, του χουσού, το άλεγε ο Βενιζέλο, τον βρίζαν όλοι ΣΥΡΙΖΑί, τα άλεγε σαμαρά, τον βρίζαν όλοι οι ΣΥΡΙΖΑί. Αλλά αυτό ο Βαρουφάκη τώρα το είπε καθαρά και εμεί το βλέπαμε υπουργό οικονομικών, δεν είχε εκφράσει καμία αντίθετη άποψη, ακόμα και όταν ακούγαμε τον προθυπουργό τότε να επιμένει σε αυτό. Σε ό,τι αφορά το κόστο κεφαλαίου κίνηση του δημόσιου ενδιάμεσου φορέα και της διαδικασίας για τη νέα συσάχθεια αλλά και το κόστος κεφαλαίου εκκίνησης της ίδρυσης τραπεζών ειδικού σκοπού που συνολικά θα είναι της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ αυτό θα το χρηματοδοτήσουμε εξ ολοκλήρου από το λεγόμενο μαξιλάρι των περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστητικής Σταθερότητας που θα περάσει στο δημόσιο έλεγχο Με τη φόβη ή με τον Κυριάκο τελικά. Σκεφτώμαστε το κόκνα γράμματα. Είστε ωραί όποιο τρίο και να γίνει, δύο ή οτιδήποτε είναι ωραίο και με τη φόχτη με τον Κυριάκο και όλοι μαζί και μόνη είναι ό,τι καλύτερο έχει τύχει στο τόπο. Εδώ είναι η ελληνοφρένια, επηρεασμένη από τη συνέντευξη Βαρουφάη και τη συνέντευξη Σταύρου Θεωράκι. Δουλεύουν για μα. Το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει, δεν τα προλαβαίνουμε κιόλα. 21-2080 ξέρετε ποιο σα περιμένει εκεί να απαντήσετε. Ζητήστε και αφιερώσει για την παρασκευή. SMS μπορείτε να στείλετε, γράφοντα Real, αφήνουμε κενό το Μηνμά σα κι όλο αυτό στο 54% και βεβαίω στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στου παπάκτρια.gr, νίκω α πρανί τη ρυθμίση ήχο και ευτυχώ κάποια στιγμή που κλονίστηκε και ο Βαφάξουμε όλα αυτά που έβλεπε, δεν του, μιλού, δεν του μιλούσαν οι άλλοι. Στα μπάρ του γύριζαν την πλάτη, ο άλλο του δέσε το χέρι και μετά δεν τύρισε την υπόσχεσή του, είχε πληγώθεί λογικό, όταν περιμένει από όλου αυτού κάτι καλό και δεν το βλέπει. Λογικό είναι να πληγώ. Πάει λοιπόν στο τσίπρα, του λέει θα φύγω. Και εκεί του λέει ο τσίπρα, όχι, μένει, συνεχίζουμε. Να το πω με τα δικά μου λόγια. Εκείνο το βράδυ, όταν γύρισα από τη Ρίγα, μάλιστα για την ακρίβεια, το επόμενο βράδυ, όταν γύρισα από τη Ρίγα, πήγα κατευθείαν από το αεροδρόμιο του Μαξίμου. Καθίσαμε οι δυο μα, και δεν νομίζω ότι θα ενοχληθεί ούτε ο ίδιο να σα αναφέρω τη συνομιλία που είχαμε. Του εξήγησα τι έγινε, και του είπα: Αλέξη, μην ξεχνάς ότι εγώ ήρθα από το Τέξα, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία για να βοηθήσω. Την προσπάθεια μια αυθεντική διαπραγμάτευση. Εάν κρίνει οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν βοηθώ και ότι έχω μαζέψει πάνω μου όλα αυτά τα πυρά και ότι θα σε διευκόλυνε η απομάκρυσή μου, θα είμαι ο πρώτο που θα υποστηρίξω την απομάκρυσή μου. Απέρριψε μεταβλεγμία σε αυτό που το είπα και μάλιστα χρησιμοποίησε και τη μεταφορά του ξυλωμένου πλουόβερ. Γιάννη μου είπε: Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξυλώσουν το πλουόβερ μα. Πάνε να χτυπήσουν εσένα για να αποδυναμώσουν εμένα. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Συνεχίζουμε. tutto, αυτό, συνεχίζουμε. Ποτάμι Ακούμπα mia, πλάτη του Κουτσούμπα. Τη ελληνική κυβέρνηση από ένα κατάλογο κατάλλησε που θα είναι αποτέλεσμα και Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της 20 Φεβρουαρίου, η οποία ανερέθηκε τέσσερις μέρε μετά Τώρα τι πάσαμε. Κρίμα και ήταν ωραία επιτυχία και πολύ μεγάλη εδρώνα σα κρατήσει. Ο Βασίλης όχι λέει δεν έχω δίκιο Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ο βαρουφάκη δημοσίευσε το άρθρο του αίμα και δάκρυα. Τα έλεγε τότε. Τα έλεγε τότε. Ναι. Μετά όμω, όταν έγινε υπουργό, δεν έλεγε απολύτω τίποτα. Και αυτό που είπε χθε βράδυ: ότι έπρεπε. Το έχει πει και ο Δαγασάκη σε συνέντευξή του στο κόκκινο πριν 1,5 μήνα και το έχουμε παίξει κι εμεί εδώ. Είπε ο Βαρουφάκη χθε ότι το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη δεν έπρεπε να λέμε ότι θα εφαρμοστεί. Έπρεπε να λέμε ότι θα εφαρμοστεί, αν η διαπραγμάτευση το ευνοήσει και θα εξαρτηθεί από τη διαπραγμάτευση αν θα το εφαρμόσουμε. Αυτό το είπε πρώτη φορά χθε. Όσο ήταν Υπουργό, Υπουργό, όχι πριν γίνει, δεν είχε πει ποτέ αυτό και ανεχόταν όλε τι βλακίε που έλεγαν όλοι οι βουλευτέ, υπουργοί, πρωθυπουργοί για το συγκεκριμένο θέμα. Λαό, μέρο Α. Αρχικά σε έπιασα με την η φορά, μην βγάζει μόνο αυτού του πλέον σε έπιασαμε την πρώτη φορά. Μην ξεκρινάρη. Δεν γρινάζω. Τον τελικά είναι στι 9 μέρε άρχισε να η πάλι του να πηγαίνουν προ το πολυκατάστημα. Έλεγε τώρα θύμει για ένα βουλευτή που του ποταμιού που θα νοιάζουν από το, το φωτίλα. Το... Αυτό το μάγο, μα... δεν τους ξέρω. Μα ναι. το μεγάλο κατάστημα παίρνει πιο πολλά προϊόντα έχει καλύτερε τιμέ. Τι να κάνει. Τον τελικά είναι μόνο τι εργαβίε που παίρνει. Δεν έχει πελατή κατά τάλα. Ένα, ένα πελάτη και καλό. Ε, ναι, ναι, ένα πελάτη. Αυτό μήπω αυτό δεν χρειάζεται να πληρώνει τέλο τη μήνε και πλήρων με το έργο. Λέω τα που... νάκια, λέω τα πουτρνάκια του ΣΥΡΙΖΑ βρίζανε τόσα χρόνια, 40 χρόνια τα άλλα τα καρύφια διορίζανε. Αυτά τα πουτρνάκια πέσου, υπογυμναστηριακό, βγήκανε γιατί υποσχεθήκαν στον κόσμο θα σταματήσουν τι μαφίε που κάναν οι άλλοι 40 χρόνια. Ναι, και γι' αυτό βγήκανε, θα... δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν κιόλα. Είπανε κάτι για να βγουν, βγήκανε, βγήκανε. Πάνε πριν ότι θα το κάνουν, αυτό είναι η συνέπεια. την βάζει τη μάνα του, βάζει τον πατέρα του, βάλει ρε να βγάζατε για μου. Γολλοπεδο το σε ψηφίσανε μα για αυτό το λόγο σε ψηφίσανε. Κάτσε, ρε παιδί μου, ας... δεν βάλει ανθρώπου εμπιστοσύνη πιον θα βάλει στου Ρε αντε να πάνε τα χαρούλια λατρεί λες μια μέρα δηλαδή, μπορεί δηλαδή, να σου τύχει κάτι να έχει βίχα να έχει πυρετό. Θα δώσεις το ταξί σε ένα τυχαίο. Θα lo δώσεις σε μια సిγγενή που εμπιστεύεσαι για... σε ένα φίλο; Για να αναμάθισμα να μάθουν οι μαζίκες που τους ψηφίσανε εγώ χαίρομαι να πάρουν τα αρκιά μου γιατί όταν λέω για το Σαμαρά να τον αφήσετε να κάνει δουλειά θέλατε το ΣΥΝΙΖΑ μαζίκες φάτε τα αρκιά μου τώρα πολύ το ευχαρισθήθηκα κα***ια Το θέμα δεν είναι αυτό το θέμα είναι το πρόσωπο του Τέρατος επέστρεψε με άλλη μορφή και γουρλά μάτια αλλά τέλος πάντων δεν λιτώνουμε από αυτόν oui. τον δικό σου λέω κατάλαβες γεια Είπε στα εξάρχεια. Να προσέχεις Και γράφει το θερμόμετρο 12 βαθμούς Δεν μα Ούτε τον καιρό δεν λέτε σωστά. Τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ακόμα και τον καιρό ψέματα λέτε. Ε. Παιδί μου, τα εξάρχεια έχουν αλλάξει τον καιρό. Έτσι για την αναρχία. Τα θερμόμετρα έχουν αλλάξει. 5 βαθμούς έχει έξω. Πάνε και πάνω στα Λόγω αντισυμβατικότητα. Επειδή πιο θύμνος για τις δαλήκες; Από τότε που απελευθερωθεί για τις δαλήκες; Με τις και... δαλήκες, τις δαλήκες που γυρνάς <Τι> Σαν την Ελλάδα μια ζωή με τυραννάς Αχ με τυραννάς. Πάψε να τρυγυρνάς Αχ έχουμε περάσει στο Βελί Στο γαλάτσι, στο υπόγειο κάτω με, τον Λεωνίδα, τον κάτω με Λεωνίδα. Είχα... το Λεωνίδα το Βελί Για κάτσε Λεωνίδα Το τραγούδα τότε που σε είχα αγαπήσει Να πω τότε που μ' αγάπησε και εσύ. Μέσα στη σκέψη, την καρδιά και τον ήρωα μου τη αναμνήση μου. Καλά μιλάνε τότε χαμό με το Ζαμπέλι να χορεύει τσιφτετέλη. Ο Ζαμπέλης χορεύει τσιφτετέλη λόγω ονόματο. Με το Ζαμπέλι να χορεύει τσιφτετέλη. Α. Αν λεγόταν Ζαμπέλικο θα θα μου λε οι από τότε που απελευθερωθήκατε. Δεν πτυνίναν τα προϊόντα σαράφια. Ναι. Και στο σούπερ τώρα και με 10 ευρώ όλο το σούπερ μάρκετ. Τι <laughs> Θα σου κάνω yeah. Έλα εσύ είναι. Έλα εγώ. Εσύ, εσύ και εγώ με Τι καλά, κοίτα σύμπτωση, εγώ. εγώ δεν το ότι θα γίνει αυτό. Εσύ, σε παρακολουθεί, δεν το σκώμα, λέει, Έκανα τον πόσικο. Τον ναι. ναι. Δεν περνάει <σκώμα> αυτό σε μένα. Κι όμως περάσαν, είδε ξαναπήρε. Σε Σαν έκανε και ναι. Λέγε μου. μου. Ναι, καλά, για Λοιπόν, είσαι ο Διξιός. Δεν θέλω να βάλω τα μπέλα. Βάλε, βάλε, δεν πειράζει. Δεν, δεν θέλω βάλε, να βάλω μπέλα. Μπέλα. τα μπέλα σε Απλά σύμφωνος με το σύμφωνο. Πώ φάνηκε. Εντάξει, Σωστός. άντε Σωστό. Θα τα πούμε. Το ποτάμι, τελειώνει, το ποτάμι δεν μπορεί άλλο, τη κτλ. Η κρίμα και είχε αναδώσει πάρα πολλά ειδικά το ποτάμι. Έχουν αρχίσει η κινητοποίηση των αγροτών, από σήμερα βγαίνουν στο δρόμο, παρά την κακοκαιρία, σιγά σιγά και καλά κάνουν και βγαίνουν στο δρόμο και καλά κάνουν και κλείνουν και του δρόμου. Βεβαίω, πολλοί κόσμος, έλλεινε άπειροι, θέλουν να πάρουν τα αυτοκίνητα να ξεχηθούν στι εθνικέ, να πάνε διακοπέ, σταξίδια, στα χιόνια, στι λίμνε, στα ποτάμια οπουδήποτε. Και αυτό όσο να είναι η κινητοποίηση των αγρωτών ενώχθεί. Ε, ε, τα τώρα, προβλήματα σας τα... ναι ακούω Να σας πω κάτι Δεν θα βρείτε κανέναν υποστηριχτή σε κλείσιμο δρόμων Σας το λέω εγώ Κανέναν Ούτε πολιτικό υποστηριχτή Σε κλείσιμο Σε κλείσιμο δεν βρείτε Ναι ναι Να, Σας καταλαβαίνω Εμείς εδώ στο Κλικίση έχουμε δίπλα μας και τους γιατρούς Και τους δικηγόρους και τους μηχανικούς Και το εμπορικό επιμελητήριο με, με, που είναι μαζί μας Θα μα βοηθήσουν όπου και αν χρειαστεί. Δεν του πειράζει το κλείσιμο των δρόμων. Πραγματικά, αν κλείνουμε του δρόμου, δημιουργούμε πρόβλημα και σε άλλε κοινωνικέ τάξει. Αλλά πετε μου, κύριε Καμπουράκη, αν γίνει μια επεργία, πώ δεν, υπο... δεν υποφέρουν και οι υπόλοιπε κοινωνικέ τάξεις. Αν κάνουν οι γιατροί, δεν υποφέρουμε κι εμεί. Πε τα, μια χαρά ο Καμπουράκη λέει ότι δεν θα βρείτε έναν υποστηρικτή. Εγώ είμαι ένα του κλεισίματο των δρόμων, όχι των ετοιμάτων, του κλεισίματο των δρόμων. Μόνο και μόνο επειδή τα μέσα ενημέρωση αρχίζουν πάλι αυτό το. Μουχλιασμένο πειλάφι των τελευταίων 20 ετών, όποτε βγαίνουν οι αγρότε, ότι κλείνουν του δρόμου. Κόβουν την Ελλάδα στη μέση, στα τέμπη, όταν θα πάνε οι αγρότε εκεί. Και πολύ καλά κάνουν, αλλά αυτή τη φορά όμω είναι και οι γραβατωμένοι που κλείνουν του δρόμου, είναι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που κλείνουν και θα κλείσουν του δρόμου. Είναι κατηγορίε διάφορε, κάθε μέρα έχει κάποια κινητοποίηση. Να είναι καλά η αριστερή κυβέρνηση που έχει φέρει αυτό το μνημόνιο, που δεν το πιστεύει και ίδια. Παρ' αυτά όμω το φέρνει, το υλοποιεί και εφαρμόζεται σιγά-σιγά για να εξοντώσει. Όλε τι ζωέ που έχουν απομείνει, γιατί δεν κλείνουν μόνο οι δρόμοι σε αυτόν τον τόπο. Κλείνουν σπίτια, κλείνουν ζωέ και κλείνει ο δρόμο για οποιονδήποτε νέο έχει όνειρα σε αυτόν τον τόπο να κάνει κάτι. Αντίθετα, ανοίγουν οι δρόμοι για να φύγει, να πάει σε άλλου τόπου, να κάνει οτιδήποτε. Στην Κομοτηνή βγήκαν οι αγρότε, ήταν και ο υπουργό πήγε εκεί. νόμιζε ο κύριος Αποστόλο ότι είναι αγαπητό και ότι θα έρθουν οι αγρότες να τον αγκαλιάσουν, να τον ευχαριστήσουν για τα καλά που του προσφέρει με το νέο ασφαλιστικό. Πήγαν οι αγρότες για να τον αγκαλιάσουν αλλά ήταν τα ΜΑΤ, αριστερά ΜΑΤ και δεν άφησαν τον Υπουργό να αγκαλιαστεί με τους αγρότες. Εικόνε, θα τα δούμε και θα τα δείτε όσοι παρακολουθήσετε και δελτία ειδήσεων. Φαντάζομαι θα υπάρχει αυτό. Βεβαίω με πρώτο θέμα ότι κλείνουν οι δρόμοι και θέλει να ταξιδέψει ο Έλληνα. Ειδικά αυτή την εποχή, το να λε κλείνουν οι δρόμοι και να προσπαθήσει να στρέψει τη μια κατηγορία κατά τη άλλη, κάτι που έχει γίνει 20 χρόνια με σχετική επιτυχία, δεν νομίζω να πιάνει σε κανέναν απολύτω πια. Να παράγουν τον εαυτό του, τον κακό του οι Δεν υπάρχει λόγο. Μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά με άλλου τρόπου. Έχει προχωρήσει και η επιχειρηματολογία και η τέχνη γενικότερα. Εκεί λοιπόν πάνω στην Κομωτινή που τα ΜΑΤ πήγαν κατά τον αγροτών, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, ανέβηκε σε ένα τραχτέρ και είπε Είναι αδιανόητο αυτή η κυβέρνηση να μην θέλει να έρθει σε διάλογο με τους ανθρώπους της παραγωγής αυτών των τόπο και έπρεπε αυτός να έρθει εδώ και να φέρνει τα ΜΑΤ, να έρθει εδώ να συζητήσει μαζί σας τις δυσκολίες, τις αντικσότητες αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν Βεβαίως είναι ο Αλέξη Τσίπρας, από τα παλιά όμως που εγκαλούσε τότε το Σαμαρά που είχε στείλει ΜΑΤ. Τη σύμπτωση, ο Σαμαρά στους αγρότε εγκαλεί τώρα ο Τσίπρας, η φωνή του, τον τότε Σαμαρά που έστελε τα μάτ, όταν πάλι τα μάτ πήγανε σήμερα στου αγρότε. Το έχουμε δει αυτό το έργο, το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ και θα το ξαναδούμε να είστε σίγουροι, λέει εδώ ένα Ακροατή. Εσεί οι δημοσιογράφοι, όπω και να τα πούνε, οι άλλοι οι πολιτικοί, όποιο και να τα πει, κάτι θα βρείτε να σχολιάσετε αρνητικά πάντα. Ναι, είναι το χόμπι μα. Ξεκινάμε με αρνητική διάθεση. Γιατί, ρωτάει ο Ακροατή. Πείτε τι ειδήσει όπω έχουν και αφήστε τα σχόλια. Εμεί θα του κρίνουμε ο πολίτη. Πείτε. Του έχετε κρίνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συμπληρώνω εγώ. Πείτε απλώ στα γεγονότα, δεν θέλουμε τι γνώμε σα. Αγαπητέ, εδώ μόνο γνώμε. Γεγονότα άλλου. Αν δεν σα αρέσει, υπάρχει και ένα κουμπί τεράστιο. Πήγαινε όπου αλλού θες. Εδώ γνώμε. Και με πολύ συγκεκριμένη οπτική και με πολύ συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά που γίνονται. Το κάνουμε κάθε μέρα. Δεν θα το αλλάξουμε τώρα επειδή, εσύ θες, επειδή σε ενοχλούν προφανώ όλα αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και θε να βρει καθρέφτη να. Κοιταχτεί, το ραδιόφωνο που έχει μπροστά σου δεν είναι ο καθρέφτη για να κοιταχτεί. βρες τον κανονικό καθρέφτη, κοιτάξου και βγάλε το συμπέρασμα. Εύχομαι το σωστό που σου αξίζει. Ότι πρέπει να ανοίξουμε δρόμου πρέπει, αλλά όχι του κλειστού από του αγρότε. Αυτοί πρέπει να μείνουν κλειστοί οι δρόμοι. Άλλου δρόμου πρέπει να ανοίξουμε. Με αυτό το πολύ σημαντικό που είπα μόλι τώρα, κλείνουμε για σήμερα. Λαό ακολουθεί. Μα πάει στο μαγαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλο θα Ποιο είσαι. Έλα, γερετό, Ποιος Που σε παίρνει τηλέφωνο και σου πέρα το μπουζουκάκι. Α πόσο μου λείψει αυτό το μπουζουκάκι, μια παινιά σου. Α πούμε σε τώρα. Κατά το έτσι Δευτέρα και τρει ευχαριστήθηκα. Του στα πέτσα του φύστηκε. Μπράβο Στην τηλεόραση. Ναι, ναι, πολύ ωραίο σου Άρε παιδί μου, τι παίζει ο Μάστας. Κάτσε να ρίξω σαρμάκι στο γυαλί, περίμενε. Άμα, ρε. να γυρνάει παιδιά, να γυρνάει. Άρε, ντουμάνι που ρίχνουν αργυλές. Άρα. Πολύ καλό, πο ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άρε, Αποκλειστικό, και... να σε καλά, είστε παρέα εκεί. Ναι, είμαι τη γυναίκα μου, βέβαια. Τα φιλιά μου στην κοιλά. Ευχαριστώ. Ναι. Τι κάνει αυτή, τι ζήλαι, τι πάει, τι καστάνιε. Ξέρω να κάνει από τη Γυναίκα, είναι τι ζήλαι, λογικά μες ναι, στη ζύλαι. Να η αγάπη μου, ψυχή μου. Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, ήθελα να σα πω τώρα για αυτό το παιδί που ακούω, τον ε, γραμματέα τη ΣΥΡΙΖΑ. Ότι όπω οι φασίστες γελιοποιούνται, που ενώ αυτοί είναι άχρησοι, ανίκανοι, μιλάνε για του αρχαίους φρογόνου, έτσι και αυτοί, ενώ αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα, το μόνο που έχουν να λένε είναι για του αριστερού και για του παππούδε στο βουνό. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα τσόκαρα με του παππούδε που ήταν στο βουνό. Ό,τι έχει να πουλήσει ο καθένα, τι να κάνει. Ακριβώ. Αντί... Η μεγαλύτερη εξευθύλα βέβαια είναι αυτή και μεγαλύτερη καπηλία. και πουλά εσύ τον αγώνα που έκανε. Κάποιο άλλο πριν από σένα, που αν σε τώρα θα για λογαριασμό τέλο πάντων. Μπράβο, είσαι καλύτερη πέμπτος, πάει προφυλακτικό ή θα τελειώνει έξω. Τώρα βγει εσύ. Και αυτό που ήθελα να σου πω το άρα πολύ που βλέπω είναι ότι με, με αυτό που έχει κάνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, η Η εκπομπή του Ποστόλη, θα λιγάκι. Τον... Εδώ καλά πειράτα, Ποστόλη ο, ο ίδιο, παρακαλώ, λέγεται. Πάντω συγχαρητήρια, μπράβο, καλά κάνει και άκουσε τη δασκάλα. Πρέπει να την ακούμε τη δασκάλα, διότι μεγαλώνει παιδιά φτωχών ανθρώπων. Και πρέπει το, να το δημοσιοποιήσουμε το θέμα με τη θέρμανση. Μ' αρέσει το χυμό σου, καλά κάνει και τα λε χοντρά σε όλου. <laughs> σε παρακολουθώ πάντως συνεχώ, τακτικά. Να είσαι καλά. Φέρα, να είσαι καλά και εσύ για να μα uh, τα λε όπω πρέπει να τα λε. Μα έχετε σαρδίσει τα αρχαία με το μικρό. Άκου να σου πω τώρα για τον Πιτσυρίκο. Ποιο Πιτσυρίκο. Αυτό το σχοινά, πώ τον λένε. Το ράπερ. Ο 9 δεν του έκατσε. Ήταν με το Πασό. Το σπίτι τους του χάρανε του πρωτόπαπαπα. Κέντρωση, κανονικά. Του χάνετε μνημόνιο και τη αλαργάρουν με λαφρά ποιηματάκια. Προντρίσανε. Και εμφανιστήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ το Μάρτιο του 12. Από εκεί και μετά αναρριχηθήκαν σαν τα σκουλίκια. Όλοι του. Και δεν την έφτιαξε δουλειά με του δορισμού, ο, ο μικρό. Η μαμά τους έκανε, η οποία αν παραιτηθεί και βουλευτής από την ΑΑ θα είναι και βουλευτή να... Περαστικά μας, πασοκοπήσει κανονικά του ΣΥΡΙΖΑ και με τον νόμο. Δεν θα γίνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό που είμαι, έτσι προφανώς, με ξέρετε για τα χρόνια, τι είμαι. Αποστόλη παίρνω για τον κουΐς που έθεσε ο φίλος μας, ο Άδωνης. Για Παράκληση στου αγρότε τη βιωτεία να μην την πρόσβαση για το χιονοδρομικό τη Αράχοβα. Να μπορούμε να πάμε για σκι. Απολάρισα φιλέ, απολάρισα. Πες αυτόν τον καραγκιόριζο Τζίπρα να έρθει κάποια βδομαδίτσα εδώ πέρα να τον φιλοξενήσουμε. Γιατί τα έχει κάνει τα πράγματα πολύ ωραία και θα γουστάρει αν έρθει εδώ. Τώρα ετοιμαζόμαστε να βγούμε και στου δρόμου πέστω σε λίγο. Να έρθει να γιορτάσουμε.